Δεν θέσαι, μα, έτσι. Πάλι! Πάλι! Ο Μητσόλου.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 Τι να κάνω, δε. Εγώ είμαι από που δεν πιστεύω ότι φταίει η αριστερά. Ό, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. δεν Αυτά δεν μπορώ. Αυτέ οι βλακίε δεν μπορώ. Για κάθε πρόβλημα τη χώρα μα, η ενεργική ηγεμονία τη αριστερά έχει τη βασική ευθύνη. Δεν ξέρω, Καθηγητή. Ένα άλλο ακούστηκε από εκεί και στη γραμμή. Λοιπόν, μέσα φυλάκια. Καλή πίνα. Αυτό το μουλί πάνω με το καλλιτεχνικό άδωνις και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα ευγενή αναγκαία αξιοσουάρ των γυναικών γιατί σε αντίθεση με αυτό το μουλί πάνω αυτά επιτελούν έργο. Αυτό σε πανηγυρίζει επειδή είμαστε έβδομοι. στη τιμή τη Βεντζίνη, δηλαδή στου 27, είμαστε έβδομοι. Στο Περιστέρι, 1,729. Στην Αθήνα, στη Ρεγκούκου, 1,737. Εύδομη δεν είναι καλή θέση. Ναι, αλλά είμαστε από του ακριβότερου, όχι του λιγότερου. Τι πανηγυρίζει το. Α, τώρα δεν σε λάρε φίλε να σήκω ότι είμαστε λάρε από γα... τον αντιχρησό μου που μα περνάνε ρε, για του συμφούντε τη Ευρώπη και για τα άλλα καλά, φιλαράκι. Καλά, εσύ. Ναι, τι λέγαμε, δεν έχουν καμία σχέση με τα κα... κάπου <σφίλου> ευρώ να πούμε από το μισθό. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να πλήρωνε πρόστιμο. Τι πρόστιμο, <σφίλου> αλλά με 100 ευρώ. <σφίλου> για, για εμβόλιο, ξέρω εγώ. Ναι, με 100 ευρώ έχω το δικαίωμα να μην με εμβολιασμένο, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορεί. Ε, καλά.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 Τι θα γίνει με τον Άδωνε, όλο τον Άδωνε παίζει ο Θήμιο. Έχει βίτσιου, του αρέσει, δεν ξέρω, Γουστάρη. Σε μέσα η Ελλάδα στο... έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί αριστερά Άλλα διαχρονικά δημόλυμα. εμπόδισε Εμπα... όλα τα έργα προόδου. Μήπω να του δίνετε κάτι και εσεί από την αμεριβή σα. Τι, τι, τι. Τόσο υλικό θα δίνει, λέει ο Άδωνε, ξέρω, ή ο Θήμιο που το επιλέγει. Να του δίνετε κάτι και εσεί, κάτι δί του Άδωνε. Να του βάλουμε, λε, στο λογαριασμό του καναδιευκρίνιστο γιατί δεν έχει. Αν, πράγμα, βάλουμε. Μα ήθελε πω θέλει. Τότε ναι. Αποστόλοι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους λαούς και ειδικά τους Ευρωπαίους. Εσύ θα απευθυνθείς τους λαούς. Πώς περνάνε τώρα με τον καπιταλισμό και τον εμπειριαλισμό. Πώς περνάνε. Περιμένουν να μ' απαντήσουν οι λαοί της Ευρώπης. Χαίρετε. Και αυτή περιμένουν να σακούσουν, ακούσουν να τους ρωτήσει κάποιο. <laughs> Επιτέλους. Γεια σου ρε Απόστολοι. Σου <laughs> Με τσίπρα, αγόρι μου, δύο εβδομάδες βάλαμε πετρέλαιο κίνηση κάτω από ένα ευρώ. Κάτω από ένα ευρώ με τσίπρα. Για δύο εβδομάδες? Τι πράγμα? Πόσο για δύο εβδομάδε είπε? Για δύο εβδομάδε. Δύο... Μόνο για δύο εβδομάδες, αλλά βάλαμε κάτω από ένα ευρώ. Λοιπόν, Θεός. Ας... Θεός... Ας... να ξαναβγεί αξίζει. Εννοεί γιατί. Συγκρίνω τον τσίπρα με τον δεν το συζητάω καθόλου. Να σου πω κάτι. Άκου, άκου τώρα να δεις. Άκου, ρε, φίλε, τραβάει ο λαός. Βάζει 4 Τέσσερα γοντολάρια το γαλόνι. Μήπω ξέρει <σέζεις> <σέζεις> πόσα λίτρα είναι το γαλόνι. Μπατσι γουρούνια δολοφόνη. Πόσα λίτρα είναι το γαλόνι. Τέσσερα. Άρα βάζει ένα ευρώ το λίτρο ο Αμερικλάνο. Να βάλουμε γαλόνι, ρε παιδί μου, γαλόνι. Όχι, πέθα στο μαλάκι τον Άδωνη που λέει συνέχεια και μα συγκρίνει με την Αμερική. Ο Αμερικάνο βάζει ένα ευρώ το λίτρο καραγκιόζι. Πενήντα λεπτά σα κοστίζει, πενήντα λεπτά κοθόνια. Τον θα τα πάρετε μαζί σα. Να σου πω, ρε, μην την αποπέρνει, Λουκά. Την αποπείρα. Ναι, να σου πω, άκουσε με λίγο. Το είχε κάνει μια φορά και είχε τσιπήσει τότε. Άμα του αναγκάσει, θα είχε τσιπήσει πάλι. Μόλι τσίχε πει μια φορά ότι να σε παράσταση να έρθει να εμφανιστούμε μαζί, κάτι τέτοιε μαλακίε α πούμε, πάμε αμέσω μαλακώνε. Και τη σκοτειχοστάρι, μόλι ακούσει για θέατρο, μόλι ακούσει για κάμερα. Ναι, παιδί μου, είναι φιλικό άδονη για να καταλάβει. Ναι, μην ναι. Τι τάξει, και δημοσιότητα. Ακριβώ, ακριβώ. <ΣΣΣΣ>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 Την επόμενη φορά που θα σε πάρει, πάρτε λίγο στο μαλακό. Πρώτη είναι έτσι καμιά εμφάνιση μαζί σα και δεν θα μαλακώσει αμέσω. Μια όρεξη είχα να έρχεται έξω από τι παραστάσει μετά. Βαλύτε. Και να λέει στου ανθρώπου στα εισιτήρια ε, ε, μου έχει πει να μπω. Μου να εμφανιστούμε μαζί εμφανιζόμαστε. Μετά θα θέλει να μπει στην αφίσα. Τα ξέρω αυτά. Ε, δεν σου είπα να το κρατήσει μέχρι το τέλο, παιδί μου. Αυτή ε, θα το δέσει, παιδί μου. Δεν είναι έτσι που σου βγάζει. Α, δεν είναι αυτή. Πάρτε να με το τέλο και μετά σχίρι σε την. Κανονικά. Α, α, εντάξει, τότε ναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή κάνει το πείραμα, θα ωραίο. Πολύ εύστοχο το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που έχει βάλει τώρα Ε βέβαια <Το> <σταλειά> <Το> <Το> <Το> <Το> <Το> Δεν είναι αυτό το νόημα είναι βασικό Αν δεν είναι αυτό Αυτός είναι ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς <Το> Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,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 Κι αυτοί οι αστέριοι μη μπλέκονται και συμπλέκονται Αρκούδα κι αετός που αντιμέτωποι έρχονται Και κάθε που συμβαίνει αυτό υπολυσίωνται Ξέρουν εισαγεμίζουνε και κοινωνίε διαλύονται Κι όταν χτυπάει αυτή η αρκούδα όλα ισόπεδα Και γύρω αστέριοι μη διαλέγουνε στρατόπεδα Κι όταν ορμάει ο αετός χιλιάδες χρώματα κινούνται και εκείνη γεμίζει πτώματα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 των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τον προεδρόπουτιν και προς την πρωτογομιτσοτάκη; Τι είπε για το μεντσοτάκι; Σεζητήσαμε για πολλά θέματα για την πρόοδο σε πολλού τομεί, όπω η οικονομία και πολλά άλλα που δεν κατάλαβα. Για λέγει ρε τι είπε ο άνθρωπος για το μεντσοτάκι; Αποστραφεί η νέως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 Ναι. Γιαζό, όπως για ζώ, όπω το λέ. Για. Παφιέρωσε για την Παρασκευή. Για πέσει. Πιο παλιά ακούγανε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο όμω να φωνάζει έτσι έντονα. Τι λέει, ρε? Ε, θέλω να ακούω αυτέ τι μαρτυρίε μπ... που λέει ο α... Αυτά τα μεστά επιχειρήματα του Αδόγελο, του υπουργού μα, την υπουργάρα μα. Και μετά να βγάζουμε και αυτό να λέει. Τι λέει. Αλλά όχι για τον άλλο, για κάποιον άλλον, λέω. Τυχαία τώρα. Και σήμερα πω... οι Έλληνε περνάμε πολύ καλύτερα Ήρήσε. από ό,τι με τον Τσίπρα. Και αυτό είναι και ο λόγο που ο Μησοτάξη είναι μπροστά 12 Θα τα πώς και αυτό είναι ο λόγο που πώς... ο κόσμο μα αγαπάει. Τι λέει Μαρακίε. Άρα, μισό, μισό λεπτό. Όταν Μαρακίες. μου έρχεται ο λογαριασμό, κύριε Υπουργέ, να ζητάω το αίσθημα από την αριστερά. 100%. Τώρα. Α, εντάξει. Για, τι λέει Μαρακίε. Γενικά για κάθε Μαρακίες. πρόβλημα τη χώρα μα, η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά έχει τη βασική ευθύνη. Τι λέει Μαρακίε. Μέσα η Ελλάδα Μαρακίες. έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί αριστερά διαχρονικά. Εμπόδισε ε... όλα τα έργα πρόοδου! Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού, κύριε Ανουσάκη. Πώ την κρίνετε, Μαλακίε να πείτε. Πόλεμοι και λυμνοί, σαν ήρωε σαν δηλοί. Η ώρα έφτασε κακό, αν δεν το πήρε γραμμή. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη λάρισα και τη σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετό με την αρκούδα. Αυτή είναι η ώρα που σπιτιά ισοπεδώνονται. Που στρατηγοί δοξάζονται και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Αυτήν η ώρα απ' όλα επιβεβαιώνονται Οι σάλποι και σου και οι πείς ελευθερώνονται Θέλω μια φιέρωση για την Παρασκευή Για πες Πολύτος δραχούδι με την κυρία Κατίνα που βάλατε την Παρασκευή την προηγούμενη Κυρία Κατίνα μου πιστή που αγαπάς αλλήνους Και θέλω να βάλεις τώρα άμα γίνεται, την κυρία Κατίνα του Χάρη Κλίν Κυρία Κατίνα σε λατρεύω σε μισό Κύρα Και μιας και έρχονται εκλογές, έχει ένα στίχο που λέει μέσα ότι «Και φοβάμαι που για μένα να ψηφίζεις». Και σε γίνεται το στίχο αν να το κάνεις λούπα και μετά από αυτό το στίχο να βάζεις πούμε, δηλώσεις από διάφορους εθνάρχες και διάφορους πολιτικούς που έχουμε και να το κάνεις έτσι μια μίξη κάπως άμα γίνεται. αγαπά σε μισώ και σε ζηλεύω. Η πολιτική αντίπαλοι του Άδων τον χτυπούν για τον ζηλεύουν, τον φθονούν. Σε, βρίζω, σε, θαυμάζω, σε λυπάμαι. Λυπάμαι για τον τόπο μου και φοβάμαι που για μένα Να θυμάστε ότι αυτή η κυβέρνηση. Παρά τη διακομματική τη σύνθεση είναι ενιαία κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν κομματικά φέουδα, ούτε κομματικά στεγανά. Ένα είναι το Ο ελληνικό λαό και φοβάμαι που για μένα είναι Ο ελληνικός λαός ήξερε όταν πήγαινε στην κάλπη ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε. Και φοβάμαι που για μένα ανευφίζει. Αλλά αυτό ο λαό είναι φτιαγμένο για τα δύσκολα Και όταν έρχεται η ώρα κάνει αυτό που πρέπει. Και φοβάμαι που για μένα ανευθύνει! Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων» Και όλοι οι άλλη δέκτα εκπαίμπουν σε μάτα και αποδέκτε αποκτούν τα πιο σκληρά του Και βγαίνουνε γένειε που όλο ευνοχίζονται. Που δύσκολα φαντάζονται, δύσκολα οραματίζονται. Και όπω ο αέτος χτυπάει από πάνω τη, αυτή η αρκούδα περιμένει μέσα στο πλάνο τη. Αυτή είναι η ώρα που ο θάνατο φτάνει εδώ. Και αυτοί οι δύο δικαστέ χίζουνε χώρε στα δυο. Αποστολάκο Αποστολάκο Αποστολάκο Μπαλουρδοσιονάτι, τι κάνει. Μπαλουρδοσιονάτι Μα αρέσει, για κάποιο λόγο μ' αρέσει. Μ' αρέσει. αρέσει. Πώ να το κάνουμε, Παλουροδοξιονάτι, Για κάποιο λόγο μ' αρέσει. Ποιο έλεγε Σιονάτι, Έχω, έχω καιρό να το ακούσω. Δεν θυμάμαι. Έχω καιρό να τον ακούσω. Και τι θα... να κάνω τώρα. Πήρα να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν αφήνει τη Λουκά να μιλήσει. Αλίπη, πρώτη! από το χάμορ, Άισικτη! Την άφησα. Όσο είναι ε, να πει, είπε. Έχουμε ανάγκη να γελάσουμε λίγο. γελάσμε με τη Φαντε... Λουκά μου τώρα, αυτό είναι σαν να, λέω, σαν να σου λέω ανέκδοτα. Ε, εντάξει, είναι, μας θυμίζει οι παλιές εποχές, τον Πανούς και διάφορα Τέλο πάντων, και επειδή δεν βάζω το τραγούδι του Άντων, θα το τραγουδήσω που του αφιέρωνα. Ποιο? Το, τσα, ε, από Τσάμπα, Γουάμπα, Mouthful of Shit. Το βάλα ρε. Το έβαλε, πότε το έβαλε, Την Παρασκευή βρε καραγκιό, ή τολμά κιόλα. το θράσο. Το έβαλε στην Παρασκευή. Βεβαίω. Βεβαίω, βεβαίω. Θα ξανακούσω την εκπομπή. Δεν το άκουσα και παίρνει το μάγκα, καραγκιόζακο. Ωχ, συγγνώμη. Το παρακαλώ, δεκτή Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρότη, δεν γίνεται. Την έπαιρεια που γεννιούνται μέσα στον πόλεμο. Αυτή το πιάνουν από τα φτερά και αυτό την πιάνει από το Τι σημαίε, φέρετρα και μετάλλια. ζούγλες εξαφανίζονται κι ανάβουν τα μηδράλια. Κι αυτή η μάχη, όλο αρχίζει ξανά. Ολέοντα, όλο μικραίνει και ο Σκορπιός ξεκινά. Για αυτό εξοπλίζουν τη λάρισα και φορτώνουνε τη σούδα. Γιατί εδώ παλεύει ο αετό με την αρκούδα. Τυφώνε <Τι> και σεισμοί. και δύο αστερισμοί. στέκοντα απέναντι, μάντια που τα ρίχνουν χρυσμοί. Αυτήν η ώρα που χωρίζε το κάρπο από τη φλούδα Κι η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα Πόλεμη και λυμή, σαν ήρωε ήρωες αδειλή Η ώρα έφτασε και ακόμα δεν το πήρε γραμμή Αυτήν η ώρα που φορτώνουν τη λάρισσα και τη σούδα Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα Και τα κουπιά με σάπια και τα χέρια γεμάτα ρόζους Κι ούτε γλάρος να φανεί, ούτε φεγγάρι να ξεμητήσει Τετρά ώρα, οχτά ώρα, δωδεκά ώρα Και εμείς να τρώμε ο τον άλλον Λε κι αν η κοιλιά η δικιά σου γεμίσει δε θα ακούς την άδεια κοιλιά του διπλανού Καημένε, κοίτα που σε κάνανε Να ντρέπεσαι να φωνάξεις τη σουλίπη Και να μου μοστράρεις αυτό που σου δανείσανε Μαζί θα πιούμε το νερό τη, Θα παλέψουμε Και στο τέλος θα κοιταχτούμε και θα σβήσουμε απαλά και αθόρυβα. Ούτε καν θα του ενοχλήσουμε Και ούτε καν θα μα ακούσουν όπω δεν μ' ακού κι εσύ.